Λέει γιατί μετατελονούν και αμαρτωλοί και πείνοντι δάσκαλος Σιμών; Αναφέρτε στους μαθητές του και λένε Γιατί μετατελονούν και αμαρτωλοί και πείνοντι δάσκαλος Σιμών; Σκανδαλίστηκε ο Φαρισαίος. Γιατί κατακρίνει, κατακρίνουν τους αμαρτωλούς επειδή είναι αμαρτωλοί;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 Και βλέπω να κάνουν τόσα πολλά άνθρωπο, μην έχουν ποτέ αληθινή την σύδεση με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί, γιατί οι άλλοι είναι οι ευκαιρίε να αποδείξω ότι είμαι καλό. Οι άλλοι είναι οι ευκαιρίε να αποδείξω ότι είμαι καλό. Να το αποδείξω και στον εαυτό μου και στου άλλου. Γι' αυτό θέλω τον έπαινο, θέλω την επιβράβηση, θέλω την μαρτυρία. Αυτό θεωρούμε προσωπικά πώ από τότε, πριν, πριν χρόνια, πριν δεκαετία που θυμάμαι τον εαυτό μου.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 η συντριβή και η μετάνοη έχει να κάνει με τον τρόπο που γνωρίζω τον εαυτό μου. Αν γνωρίζω να ψευδεί αυτό, ψεύτει είναι και η μετάνοια μου. Δεν έχει βάθος, δεν έχει αλήθεια η μετάνοια μου. Αν δεν γνωρίζω τον αληθινό μου εαυτό, και η μετάνοια μου δεν είναι αληθινή. Αληθινή είναι η μετάνοια μου, αν γνωρίζω τον αληθινό μου εαυτό. Αν βγάλω στην επιφάνεια τα πραγματικά κίνητρα των πράξιων μου,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 Η τρέλα, ποια είναι η τρέλα Ο παραλογισμός ή η παραφροσύνη Τι είναι παραφροσύνη στην πνευματική ζωή Είναι η εγωιστική αιμονή σε ένα λογισμό Που δεν το θέτουμε υποσυζήτηση Η εμονή μας Η εγωιστική αιμονή σε ένα λογισμό Είναι η πνευματική παραφροσύνη Αυτή η βεβαιότητα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 Προβάλλει αυτή την. Ότι δεν απάντησε ποτέ τη γυναίκα του, γιατί το είπε. Είναι τα κίνητρα πάντα. Μελετούμε. Ένα κίνητρο μπορεί να είναι προ οικοδομή. οικοδομή. Θα οικοδομήσει τι, Να πει στου άλλου ότι ο Λίχτε είναι και μυχή. Όχι, δεν, δεν κρίνει του άλλου. Μα όταν. Η οικοδομή τι σημαίνει. Για να έρθει ο άλλο σε συνέστηση ότι ένα άνθρωπο δεν είναι παιδάκι μου, είναι τίμιο και εγώ δεν είμαι τίμιο. Ο άλλο θα σκεφτεί. Αλλά το κίνητρο βέβαια αυτό, <στονίτρο> αλλά <να>, δεν ξέρω. να <στονίτρο> γίνει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 Για μας βεβαίως ε, και ε, το ίδιο αναλογικά ισχύει και σε αυτές τις περιπτώσεις Αλλά θέλει πολύ αρετή και αγάπη στον άνθρωπο να μπορεί να διακρίνει τέτοιε περιπτώσει, σε τέτοιε περιπτώσεις να διακρίνει τα πρόσωπα από τι συνεργέ του. Αυτό το ρόλο μας τον Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το ρόλο στην κοινωνία που ρόλο, Αυτό είναι υπόθεση των νόμο Η πνευματική προσέγγιση είναι τελείω διαφορετική. Ο νόμος είναι καρπός της, είναι αναγκαιότητα της πτώσης μας. Για να μπορεί να μην υπάρχει χάος γιατί ο άνθρωπος απομακρίνεται το από τον Θεό. Αλλά δεν είναι θεραπεία ο νόμο. Είναι η διασφάλιση και η οριοθέτηση κάποιου καταστάσεων. Η πνευματική θεραπεία είναι μία άλλη επέμβαση και τοποθέτηση. Πάντα μου στη συνέχεια του Κυρίου. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο φόρο που λέγανε οι μου, τους είχαν σαν να ήταν λεπροί, δεν τους πλησίαζε ο κόστος και ας είχαν πολλά απευτοί. Τι είμαι ο Μαυραγωρίτης? Ε, μέσα στη σαντοχή, μπορούσε, μπορούσε να έρθουνε πράγματα. Μαυρή αγορά που λέμε, κατάλαβα. Αυτοί οι Αυρικοί πλουτίσανε, εις βάρος όλων των ανθρώπων και ήταν πάρα, πάρα πολλά θέματα.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 Είναι εκδήλωση μιας αρρώστιας της ψυχής που λέγεται ανεπάρκεια πνευματικής κρίσης, ανόχη και παχυλή άγνοια. Λοιπόν, ούτε μας πιάνει ο ζήλος να σώσουμε τους άλλους, γιατί μας πιάνει. Και αν αυτός ο ζήλος φέρει ταραχή, φέρει η οργήνη και μας ε, διώχνει την ίδια από την καρδιά μας, πρέπει να μας προβληματίσει.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 Τι ευχόνο να έχει ο μου, κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός, να και σώσουν